Καθώ συνεχίζεται η αντεπίθεση στον ιό, η κυβέρνηση ενισχύει δραστικά το ΕΣΥ με το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο Eisenhower που βρίσκεται στη βάση τη Σούδα στην Κρήτη. <Τι <Τι Στο μεταξύ, καθώς συνεχίζεται η αντεπίθεση στον ιό, η κυβέρνηση ενισχύει δραστικά το ΕΣΥ με έμφαση σε πίνακες ζωγραφικής που έχουν ως θέμα την Επανάσταση του 1821. Στις εντατικές θα μπουν αυτοί οι πίνακες, ε, με έμφαση βέβαια πάντα στους πίνακες που έχουν θέμα το 1821. Είναι η κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυρία Πελώνη, ακούσαμε εδώ δύο μέτρα. καινούρια της κυβερνήσεως για να αντιμετωπιστεί η πανδημία αποτελεσματικά το πρώτο κυρίως το δεύτερο είναι αυτό με τους πίνακες το πρώτο είναι ότι όπως ακούσαμε και μας είπε ενισχύει τα μέτρα για κατά της πανδημίας με το αεροπλανοφόρο το Eisenhower που έχει έρθει στη Σούδα θα απογειωθούν από εκεί τα αεροπλάνα και θα βομβαρδίσουν τον πληθυσμό αυτό είναι μια λύση Ε, ριζική αντιμετωπίζει το θέμα του κορονοϊού ώστε να είναι καθαρό το έδαφο, να έρθουν οι τουρίστε να κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτόν τον τόπο. Αυτά από την κυρία Αριστοτελή Απελώνη, από το press room, πάντα με σοβαρότητα απέναντι στα θέματα τη επικαιρότητα όπω τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Και από τη Θεσσαλονίκη έρχεται η άλλη είδηση: είναι ένα εκεί ιδιοκτήτη καταστήματο ο οποίο σκέφτηκε να ταιριάξει το Πάσχα μαζί με την 25η Μαρτίου. Πώ? Τι τρώμε το Πάσχα, μην απαντήσετε. Τρώμε αυγά, τρώμε κουλούρια, τσουρέκια, τρώμε και κουνελάκια. Αυτά τα κουνελάκια που είναι και κοτούλε, αυτέ τα τέλειω, τι σοκολάτες που τις έχουμε μέχρι τον Ιούλιο. Ε, σκέφτηκε κάποιο να φτιάξει τον κουνελοκολοκοτρόνη. Δηλαδή τον κολοκοτρόνη σε κουνελάκι. Βγήκανε τα λαγουδάκια ντυμένα τσολιαδάκια. Λαγουδάκια γιατί έρχεται το Πάσχα, 25η μπροστά και υπάρχει πολλή φαντασία. Μια και είναι μια πολύ ιστορική χρονιά, mm -hmm. βγάλαμε. τα επαιτειακά λαγουδάκια, ο Κούνελο και η Κουνελάδα. Κουνελάδα με δύο λάμδα, για να είναι και Ελλάδα και Θεσσαλονικιώτικο, έτσι με πλούσιο το λάμδα, και Κούνελο Κοτρώνης. Θελήσαμε να δώσουμε φέτος μια διαφορετική αισθητική στους οχολατιανιούς λαγούς και θέλουμε με έναν έξυπνο και γλυκό τρόπο να προσεγγίσουμε τα παιδιά να πάρουν ως δώρο Έναν εξαιρετικό κούνελο και η κουνελάδα. Με tanti galli che cantano. Ο galline rispondono. Και η κουνελάδα. Κο-κο-κο-κο. Εssi piccioni spariscono. Κουνελο μπουμπουλίνα. που είναι Σε αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση απαντά συνεχίζοντας την ενίσχυση του ΕΣΥ με πεζοπόρα, μηχανοκίνητα και αεροπορικά τμήματα των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος. Έχουμε και την πελόνη που ανακοινώνει τα μέτρα κατά του κορονοϊού και εδώ δικά μας πια πολεμικά όπλα τα οποία θα αντιμετωπίσουν και αυτά Του ασθενεί, όχι τον ιό. Ακούσαμε πριν με τα δύο χέρια ο συγκεκριμένο συμπολίτη μα, έχει σκεφτεί και έχει φτιάξει τον κουνελό Φαντάζομαι είναι η κουνελομπουμπουλήνα, αυτά που βάλαμε και εμεί στη συνέχεια, και η κουνελάδα. Την κουνελάδα δεν μπορώ να την κάνω εικόνα, πώ την έχει φτιάξει. Τον κουνελό φαντάζομαι. Και όλου του άλλου ήρωε του 20. Οπότε με αυτά τα καινούρια δεδομένα, τα φέρνει στου συμπολίτε μα, που τέριαξε το Πάσχα με τα κουνελάκια λαγουδάκια. Και την 25η Μαρτίου ε, αλλάζουν πάρα πολλά σε αυτά που ξέρουμε. Το πρώτο είναι αυτό: Τα νεκρόν τα περάσαν. σαν το λίμπα και ήταν σπατάρ. Με κανόνια τη πόλη καλάσαν. Μα ανάψαν φωτιέ στα χωριά. Μαγία μου, τι είναι αυτό Μαεχρή μας πια τώρα σκορπίσαν Και για μας Δεν ταιριά. Το μαλλί είναι Σκατά Για να φτιάξουμε τα όσα γρανίσαν Ας κοιτάξουμε Μόνο μπροστά Η κουνελάδα Πότε δεν με φαίνει Δεν της φτιάζει Φωμέρα καμιά Πόνο λίγο Ken sanok Malakian 721 2021 200 chronia Malakias Zito to ethnos Προφανώς και τα 200 ισχύει αυτό που λέει εδώ το τζιγκλάκι που έχουμε φτιάξει. Αλλά νομίζω τα τελευταία, τα τελευταία 10-20 έχει εκτοξευθεί. Μια τέτοια αίσθηση μου δίνει. Μάλλον επειδή τα ζούμε, μήπως έτσι ήταν πάντα. Αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι διάχυτη. Έτσι λοιπόν η Κουνελάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Έχει τροποποιηθεί το σχετικό άσμα και όχι μόνο αυτό. Και πάμε στην επόμενη μα συνταγή, στο κυρίω γεύμα μας. Θα φτιάξουμε κουνελάδα στη φάδο και θα το φτιάξουμε στη χήτρα ταχύτητο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω ένα τηγάνη και έχω και τη χήτρα μου. Στο τηγάνη θα σοτάρω το κουνελοκοτρόλι μαζί με το αλεύρι. Σοτάρω τα κρεμμυδάκια μου εδώ και όση ώρα σοτάρω τα κρεμμυδάκια μου, να ανάψω και εδώ πέρα το μάτι μου για να σοτάρω και. Κουνελάδα με δύο λάμδα. Για να είναι και Ελλάδα και Θεσσαλονικιώτικο έτσι με πλούσιο το λάμδα. Και πραγματικά θέλει 5 λεπτά για να γίνει το φαγητό. δεν θέλει παραπάνω. Κοιτάξτε εδώ. Είσαι ήσα να πάει το αλεύρι, το αλάτι και το πιπέρι στο κούνελο κοτρόλι και το στιφάδο μας είναι έτοιμο. Θα φάω καλευθείαν από εδώ και θέλω να σας δείξω πώς η κουνελάδα. Ιόνι πραγματικά. Mm. Έτσι λοιπόν. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε ολόκληρη εκπομπή με όλα αυτά, αλλά κάπου εδώ το σταματάμε γιατί αρχίζουν και τα σοβαρά. Τα σοβαρά προέρχονται από έναν αναρχικό τη σκέψη, ο οποίο θέλει να βάλει φωτιά, να τα κάψει όλα. Ανατρέπει αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα και θα ακούσετε τι εννοεί, τι λέει. Το λέει καθαρά. Πρώτη φορά λέγεται αυτό στο δημόσιο λόγο και είναι από άνθρωπο που δεν το περίμενε κανεί. Πρέπει να πω κάτι ακόμα: Ότι πρέπει να κλείσουμε οριστικά εκκλησίε, πρέπει να κλείσουμε οριστικά επιτάφυου. Πρέπει να κλείσουμε οριστικά την ίδια την Ορθοδοξία. Fuck the church. Fuck the church. Fuck the church. O νικαί, ο βελόπουλο είναι ο οποίο τα βάζει κατά τη εκκλησία Ακούσατε εδώ με τη... Προκλητικό τρόπο καταφέρεται κατά της Εκκλησίας, λέει να κλείσουμε την Ορθοδοξία, να κλείσουμε τις Εκκλησίες, τα πάντα. Κυριάκος Βελόπουλος από μια εκπομπή που κάνει σε ραδιοφωνικό σταθμό τη Θεσσαλονίκης, μέσα στη φωλιά του λίκου να μιλάει για τέτοια θέματα, ενώ είμαστε δύο μέρες πριν την 25η Μάρτιου... Ο κύριο Πέτσα, ερχόμαστε στα σημερινά και στα θέματα τη πανδημία και τη επικαιρότητα. Είναι υπουργό τη κυβερνήσεω με κομβικού ρόλου κυβερνητικός κυβερνητικό εκπρόσωπο τώρα εσωτερικών. Τον ρωτάει ο φίλο Κλαβιανό, ο δημοσιογράφος, συνάδελφο, αν το πρωί που βγήκε στο Sky, αν είναι ευχαριστημένοι οι πολίτε με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση για την πανδημία. Και απαντά ο κύριο Πέτσα. ευχαριστημένοι από τη διαχείριση τη πανδημία? Μέχρι τώρα από την κυβέρνηση και πιστεύετε επίση ότι ο κόσμο είναι ευχαριστημένο από τη διαχείρισή σα για την πανδημία και τι οικονομικέ συνέπειε έω τώρα. Υπάρχουν δύο ε, χαρακτηριστικά για να απαντήσει κανεί. Είναι τι πιστεύει ο κόσμο σύμφωνα με τι μετρήσει που βλέπουν το φως τη δημοσιότητας. Σε όλε τι μετρήσει. Η απάντηση είναι θετική. Ότι η κυβέρνηση κινείται προ σωστή κατεύθυνση. Ενδεχομένω, είναι ευχαριστημένο. Εκατεύθυνση η... αυτή, η κατεύθυνση αυτή, ενδεχομένω να έχει θολώσει; κάθε φορά που έχουμε μία έξαρση με διαφορετικά κύματα της πανδημίας αλλά η βασική εικόνα δεν άτρεπεται. Σε όλες τις μετρήσεις η απάντηση είναι θετική. Ε άμα το λένε οι δημοσκοπήσεις τελείωσε. Είναι ευχαριστημένο ο κόσμος. Μπορεί εσείς να μην είσαστε και να είστε με στην να διαμαρτύρεστε από τα μέσα μεταφοράς. από τα, τους κωδικούς που στέλνουμε από τα έξυπνα μέτρα που δεν είναι έξυπνα από το lockdown πέντε μηνών από τα νούμερα των θανάτων, των διασωληνωμένων τη μεθ που δεν φτάνουν τα νοσοκομεία που δεν επιτάσσονται και, και και αυτά είναι δικά σας οι δημοσκοπήσεις Λένε ότι είναι ευχαριστημένο ο κόσμο, θα βρίσκει όλα θετικά και το επικαλείται ως επιχείρημα ο κύριο Πέτσα, οπότε σταματάει η κουβέντα, σταματάει και η λογική. Ταυτόχρονα, όχι, θα τη συνεχίσουμε λίγο τη λογική. Ω απάντηση σε αυτά που λέει ο κύριο Πέτσα, χτε βράδυ στην ΕΡΤ, ο πρόεδρο των εργαζομένων γιατρών και νοσηλευτών του Ευαγγελισμού, Ηλίας Λία Δεν μπορεί να, να πεθαίνει άνθρωπο στην κλινική μου. ή να είναι διασωληνωμένο στα ΤΕΠ και στα 500 μέτρα να υπάρχει ιδιωτική και νο, και άδεια Έτσι. και λοιπόν. να ζητάει ο κλινικάρχης από 1.700 ευρώ την ημέρα για να νοσηλεύει σε κρεβάτι ΜΕΘ αυτά τα πράγματα αγγίζουν τα όρια της απανθρωπιάς, επιτρέψτε ναι. μου Κλέφτη θα γίνει και ο ιδιοκτήτης κλινικής, να μην ζητήσει χρήματα, πόλεμο έχουμε Αφού έχουμε πόλεμο, είναι λογικό κάποιοι να κερδίσουν. Είναι πάντα στους πολέμους, σε όλες τις χώρες, αλλά εδώ έχουμε το know-how, πάντα κερδίζουν κάποιοι με διάφορες ιδιότητες, με κάτι λάδια που πουλούσαν, με κάτι τενεκέδες που είχαν, με κάτι αποθήκες, με κάτι κουκούλες που φορούσαν και τότε. Ε, οπότε πρέπει να κερδίσει κάποιος από τον πόλεμο. Αυτός που χάνει μονίμος είναι ο λαός, εκτός αν έχει κέφια, για να το συζητάμε αυτό, αλλά δεν φαίνεται σε αυτή τη φάση να έχει ιδιαίτερα κέφια. Οπότε κάποιο θα κερδίσει. Ένας γιατρός ήταν αυτός, ο Ηλίας Χιώρος, πρόεδρος των εργαζομένων στον Ευαγγελισμό. Άλλος γιατρός είναι αυτός που του ήρθε το χαρτί της επίταξη, πήγε σήμερα στο Θρειάσιο, μίλησε με τους συναδέλφους του, θα αναλάβει από αύριο μεθαύριο προφανώς δουλειά και βγαίνοντα, βρήκε τις κάμερες και έκανε δηλώσει. Είναι ο κ Λευτέρης, Και Άρα, εύχομαι ποια είναι, ποια ε, είναι η να τελειώσω γρήγορα. Κ. Κ. Ποια είναι η κατάσταση που συναντήσατε εκεί, Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Mm. Μίλησα πριν με του συναδέλφου, είναι πάρα πολύ ε, οι Να φανταστείτε, περίπου ένα γιατρό για 70-75 νοσηλεύόμενου. Καταλαβαίνετε ότι είναι, ε, η κατάσταση είναι τραγική, ίσω. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό είμαστε εδώ, να βοηθήσουμε να την κάνουμε λιγότερο τραγική και λιγότερο επικίνδυνη. Κάπω έτσι θα βλέπει ο γιατρό. Είναι ένα για 70-70 τόσου Ασθενής. Μπορεί κάποιο να το κάνει η εικόνα αυτό, να φέρει τον εαυτό του στη θέση του γιατρού, του νοσηλευτή που έχει 70 και δεν είναι 70 ελαφρά περιστατικά για να είναι στο νοσοκομείο. Προφανώ και ελαφρά να είναι ένα πρόβλημα για όλου, για τον ασθενή, του συγγενεί και τον γιατρό. Αλλά είναι και βαριά περιστατικά. Είναι ο COVID που μεταδίδεται εύκολα, που πρέπει να είσαι διμένο σαν για να τον αντιμετωπίσει. Και, και, και. Κάντε το λίγο εικόνα, γιατί ο άνθρωπο πήγε εκεί, θα πιάσει δουλειά, επιταγμένο βέβαια. Και λέει ένα για 75. Την ίδια ώρα παραδίπλα είναι κλινικές, οι ιδιωτικέ κλινικέ, οι οποίε παίρνουν τα ελαφρά περιστατικά, ακόμη και του COVID, γιατί τα βαριά καλείται το δημόσιο σύστημα να τα σηκώσει. Το βάρο των βαρέων περιστατικών το δημόσιο σύστημα καλείται, όπω πάντα. Ε, και από εκεί και πέρα έχουμε και αυτήν η κατάσταση, πραγματική, και κάθε βράδυ μαζί με τι εικόνε του Ευαγγελισμού, με τα ασθενοφόρα απ' έξω που κάνουν ουρά για να αφήσουν τον κόσμο. Με του νοσηλευτέ που επίση δεν έχουν προσληφθεί όλα αυτά τα χρόνια, με τι ελλείψεις που έχουν, με τι κλινικέ πάνω στον πανικό που ανοίγουν, με του διασωλημμένου εκτό μεθ και για COVID και για non-COVID περιστατικά. Το καταγγέλνουν συνεχώ και το αναφέρουν πια οι γιατροί και έχουμε δεκάδε τέτοιου σε όλη την Ελλάδα και αυξάνονται. Αυτό είναι η μία πλευρά. Και στην άλλη πλευρά είναι η συνέντευξη που δίνει ο Κικίλια χτε βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το βλέπει ο κόσμο καθημερινά. Έχουμε κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνο δυνατό για να στηρίξουμε το σύστημα. Κύριε Χατζενικολά, δεν υπάρχει μια αφιβολία. Το βλέπει ο κόσμος καθημερινά. Βέβαια. Έχουμε κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνο δυνατό για να στηρίξουμε το σύστημα. Μπράβο. <κλου> Φαίνεται. Εδώ δεν υπάρχει καμία αφιβολία, πραγματικά, καμία απολύτως αφιβολία, είναι όπω το λέει ο Κικίλιας είναι ευχαριστημένος, ο ίδιος ο κικίλια είναι ευχαριστημένος και ο Πέτσας γιατί το λένε οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι αγνές, αμόλυντες, κανονικές, όπως γίνονται οι δημοσκοπήσεις σε κάθε... Οργανωμένη χώρα βγαίνει πάλι το πρωί, ο κύριος Πέτσα, τον ακούσαμε και πριν και μιλάει για την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών γιατί ο κύριος Πέτσα έχει κάνει πέρυσι την περίφημη δήλωση ότι δεν θα πετάξουμε λεφτά για εντατικές αφού δεν τις θέλαμε. Όταν λοιπόν πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να επιτάξουμε τις ιδιωτικές κλινές μεθ από πέρυσι το Μάρτιο χωρίς να τις χρειαζόμαστε, σημαίνει ότι θα έπρεπε ο Έλληνας φορολογούμενος να βγάλει από την τσέπη του 1.600 ευρώ την ημέρα για κάθε κλίνη που επιτάσσετε και να τα μεταφέρει αυτά 1.600 ευρώ την ημέρα για κάθε κλίνη στην τσέπη του ιδιώτη που έχει την κλινική. Το ενδεχόμενο να μην πάρει ο ιδιώτης που έχει την κλινική εν ώρα πολέμου. Κάποια χρήματα με έχει απασχολήσει ποτέ κάποιον. Στο δημόσιο λόγο Θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέμα ότι επειδή έχουμε πόλεμο και επειδή επιτάσσονται γιατροί και επειδή υπάρχουν διασωληνωμένοι συμπολίτε που είναι εκτός μεθ με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την υγεία τους και για την ψυχική υγεία των συγγενών που τα παρακολουθούν όλα αυτά Ε, αυτό το ενδεχόμενο να καλυφθεί με άλλους τρόπους έχει απασχολήσει ποτέ τον κύριο Πέτσα, την κυβέρνηση είναι η ιερία γελάδα ο ιδιωτικό τομέας, οι κλινικάρχες και δεν τους αγγίζουμε Ή αν τους αγγίξουμε και βάλουν κλίνες μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας Θα τους πληρώσουμε αυτούς με 1700 ευρώ ή πόσο έχει οριστεί το... Τιμολόγοι για το οποίο πανηγυρίζουν όλα, Ακούω έναν άλλον, δεν θυμάμαι και πού τα πολλά που ακούμε, ότι είναι και χαμηλότερο από την κανονική τιμή, γιατί τα έχει καταφέρει ο Κυκίλια και έκανε διαπραγμάτευση και πανηγυρίζαν και για αυτό. Προφανώ δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δεν θα απασχολήσει καθόλου το δημόσιο λόγο, γιατί είναι ο ιδιωτικό τομέα, ο οποίο είναι η επιχειρηματικότητα, είναι η ελευθερία που έχει το άτομο να αναπτύξει δραστηριότητε οικονομικέ ακόμη και πάνω στον τομέα τη υγεία, αλλά στα, κρίσιμα, στα πολύ κρίσιμα ξενοδοχεία κανονικά. Παίρνουν και λεφτά, του πληρώνουμε για να έχουμε με διασωλήνωση ανθρώπου έξω, σε διαδρόμου ή σε κλινικέ εντελώ άσχετε. 200 χρόνια κλείνουμε μεθαύριο όταν ξεκίνησε ο αγώνας της απελευθέρωσης. Δεν απελευθερωθήκαμε το 1821, έγινε κάποια χρόνια πιο μετά, αφού είχαμε περάσει κάτι εμφύλιους, κάτι φυλακίσει αγωνιστών, κάτι δολοφονίε κυβερνητών. Γενικώ δεν ήταν καλό το ξεκίνημα ή ήταν το ξεκίνημα ανάλογο τη Υπόλοιπη πορεία. Μπορούμε όλα αυτά να τα συνοψίσουμε. 1821-2021. 200 χρόνια μεγάλε δυνάμει, εγκύτριε δυνάμει, συμμαχικέ δυνάμει, τρόικε και προστάτε. 200 χρόνια ελευθερία. Το έθνο. Θα δακώσουμε και όλα αυτά τα τσιγκλάκια. Σποτακιά αύριο γιατί είπα μαύριο να κάνουμε την εκπομπή όπω τη 5η. Και η εκπομπή τη 5η θα είναι λίγο ιδιαίτερη εκπομπή επειδή είναι και 25 Μαρτίου Ματίου, ακριβώ 20 χρόνια μετά θα είναι διαφορετικά. Οπότε οτιδήποτε σατηρικό ελαφρό θα παίξει αύριο, αλλά και σήμερα. Ω πρόποδο από αύριο υποδεχόμαστε και τον πρίγυπα του Βρετανικού είναι όχι έχει παρατηθεί νομίζω. Θρόνου, γιατί είναι ο γιο. Θα έρθει Καμίλα, εδώ ο Κάρολο. Θα έρθουν οι... από τη Γαλλία, από τη Ρωσία ο Πρωθυπουργό, Υπουργό τη Γαλλία. Θα έχουμε παρελάσει. ήδη στο Σύνταγμα έχουν μπει κάτι σημαία. Βλέπω εκεί κάτι κήπη. φυτεύουν κάτι λουλούδια. Δεν έχω δει τι ακριβώ. Έχουμε γιορτέ. Θα φωτιστούν οι καταράκτε του Νιαγάρα, ο πύργο στο Τορόντο και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ωραία, καλά είναι αυτά. Επειδή έχουμε και τουρισμό σε λίγο. Να το θυμίζουνε, αλλά σαν τη βούλτεψη η οποία σκαλύζει τις μνήμες μας, ανατρέχει στο παρελθόν, μπαίνει μες στα βιβλία και διαβάζει από τηλεοράσεως κείμενα εθνικών και άλλων ποιητών, δεν υπάρχει. Ξίων! Ξίων! Μάθημα ξέρεις? Νέγρα <sundial> και κασίδα. Μάθημα λέω, ξέρεις? Εμιλίστε μιλήστε παιδιά. Ξέρεις, ξέρεις. Λέγε, λέγε. Αμέρι λέγε, Αμέριμνονώντας τα ράπη, το στόμα σφυρίζει, περνώντας του Μάρκου το χώμα, διαβαίνει και αγάλη ξαπλώνεται εκεί, που βγήκε η μεγάλη... Τον Προβαίνει και κράζει τα έθνη σκιασμένα και ο πίνα και φρίκι δε σκούζει σκυλί. Το σκιλί δεν έσκουζε, γιατί τα είχαν φάει όλα. <Τι>, κι, κι, κι, κι... Το σκυλί δεν έσκουζε Γιατί τα είχαν φάει όλα Εγώ <Τιχω> τρώω τα στυλιά Τίποτα πιο έκλεκτο Όπως και τα γαϊδουράκια. Φάγαμε πραγματικά τον γάιδαρο Και μας έμεινε η ουρά του Τίποτα πιο έκλεκτο Τα άλογα Βαστά τη Τούρκη τάλογα Πιο έκλεκτο Όλα τα εικόστα ζώα Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε Μ' αρέσει που ξέρει και καλωτρώς Το παιγαλύτεροι σκ Κυρία Παπαρίδου μας ακούτε Αυτή δεν ακούει, κυρίως αυτή ακούει όταν απαγγέλει βούλτεψη Οτιδήποτε και να πει βούλτεψη όσο σοβαρό και να είναι κάπω μεταμορφώνεται, γίνεται πιο βατό Έρχεται αλλιώς, μας δημιουργεί άλλους συνειρμούς Από τους αρχικούς για τους οποίους έχει γραφτεί το κάθε κείμενο, αλλά δεν είναι η εθνική τηλεπερσόνα, να το πούμε και έτσι, είναι και υπουργό. έχει επιτελέσει πολύ και έχει προσφέρει στον τόπο η Σοφία Βούλτεψ έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο. Αυτόν τον τόπο που μεθαύριο κλείνει 200 χρόνια. 1821 2021 200 χρόνια ρουσφέτια και διορισμοί. 200 χρόνια Ρουφιανιάς και Αρπακόλλας Σήτω το έθνος Νομίζω αυτά είναι τα μόνα που διατρέχουν και τα 200 χρόνια με φοβερή συνέπεια και με πολύ ιδιαίτερες εξάρσεις οι οποίες πρέπει να μελετηθούν από τον ιστορικό του παρελθόντος γιατί στο μέλλον δεν βλέπουν να έχει τέτοια κέφια ο ιστορικός ο ιστορικός του μέλλοντο μπορεί να κάποια στιγμή στο λίμα Σοφία Βούλτεψη να σταθεί και σε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα στη χώρα μας ε, πρέπει όλοι μας να έχουμε υπόψη μας και τους στίχους του Κωστή Παλαμά το Παλαμάς". και γι' αυτό να το αφιερώσουμε σε όλους τους γιατρούς μας σε αυτούς που πέρασαν, σε αυτούς που αγωνίζονται σε αυτούς που θα έρθουν το γνώμες καρδιά όσοι Έλληνες ότι είστε μην ξεχνάτε δεν είστε από τα χέρια σας μονάχα όχι, χρωστάτε σε ήρθαν, πέρασαν Θα έρθουνε, θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι η νεκρή. Ότι και αν είχε το χασε γυναίκα βιώς παιδιά του Τίποτα δεν το απόμεινε στερνή παρήκη Όχι, όχι, όχι, παιδί μου, όχι, παιδί μου Γιατί κύρε αυτό είναι πολύ συγκινητικό Εγώ ποτέ το λέω κλαίω Φάκ δετσίρξ Ο κούνελο κοτρώνεις Και η κουνελάδα Τυχεροί γιατροί, όπω ακούσατε, γιατί η βούλτευση του αφιέρωσε και το ποίημα του Παλαμά. Δηλαδή, οι γιατροί σε αυτόν τον τόπο έχουν δεχτεί χειροκρότημα πέρυσι, τον μπαλκόνι, μία φορά, νομίζω, μία ήταν η καλή, και τώρα που αφιερώνει ποίημα η σοφία βούλτευση. Στα ενδιάμεσα έχουν κάτι αιτήματα οι γιατροί να δουλεύουν ανθρώπινα ώστε να μπορούν να επιτελέσουν το έργο του αυτή τη δύσκολη στιγμή, να γίνουν προσλήψει συναδέλφων του για να μην τρέχουν μέρα-νύχτα, γιατί με τι εφημερίε δουλεύουν 24 και 30 ώρε και παραπάνω. Κάτι αμοιβέ που τους πρέπει να τους δώσουν Κάτι περιορίες που τους χωριστάνε Τίποτα από αυτά Χειροκρότημα και πείμα. Να πάρουν αυτά και να είναι και ευχαριστημένοι 211 10 80, 80, 80 Τηλέφωνο επικοινωνίας Το μέλη του σταθμού είναι RadioPapaki.gr Το παρακολουθούμε αυτή την ώρα εμείς Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο Σήμερα ελληνοφρενια.net.gr το επίσημο site του Ομίλου εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους το ίδιο γίνεται και στο YouTube το official της ελληνοφρενίας μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου από κάτω μπορείτε να κάνετε και σχόλια και εγγραφή στο Facebook στο, στα podcast μας βρίσκεται πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διευθμίσεις Όλα από στο Λέιρο και τα άλλα. Όλα φρόντικα. Τι κάνει φίλε μου, άκουσα τον εναποστρατεία χείρο που βγήκε χθε. Νομίζω βγήκε και είπε: Το ξύλο στην αριστερά δεν πάει χαμένο. Λέει, παιδί μου, λέει: Το ξύλο στην αριστερά δεν πήγε ποτέ χαμένο. Και ρώτησα κι εγώ εδώ έναν συνάδελφό του. Έτσι του είπα για να με καταλάβει, και ξέρεις τι μου είπε να τον ρωτήσω. Τι. Πούπα πού, παπού, τον παίρνει που και πού. Τα ρωτάνε αυτά. Το ερώτημα είναι ότι τον αφήνει καθόλου. Τέλος πάντων. Φάνηκε να τον έχει, γα, σταθερά. Γεια σου κούκλε, τι κάνει. Γεια μου καλά Ωραία, να σε πολύ εγώ Ενημερωθήκατε με το θύμιο για τον πριν από σας Τι έπαθε, έτσι κακό τον βρήκε Το χτυκιό Το χτυκιό, ναι Και δεν πέθανε το χτυκιό Ε, δεν ξέρω, απλά εγώ πήρα γιατί ανησύχθηκαν να εγκολύσουν τα δικά μας τα παιδιά Είσαι και ο θύμιος, γι' αυτό Τι χειρότερο θα πάθει αυτός ο Υιος Μετά από τόσε μεταλλάξει του έμελε να πέσει εκεί <laughs> Ε, κοίτα εγώ σκέφτηκα δύο σενάρια Το πρώτο είναι ότι παίζει να κόλλεις επειδή κατέβηκε σε καμιά διαδήλωση Ναι, κυ... Αλλά... ναι. Αλλά... ότι είχε Αλλά... κατέβει σε διαδήλωση αν θυμάσαι καλά είχε κατέβει Λίγο πριν ε. τη διαδήλωση να χαιρετήσει τα μπατσάκια ε, Εντάξει εγώ νομίζω ισχύει το δεύτερο σενάριο που θα πω τώρα Ότι ξέχασε να βάλει την κουκούλα του και κρύωσε το παιδί Ε αυτά κάνει, Κατάλαβε. Αυτά ε, κάνει το... και μα κροσοχολιάζει <laughs> Ε, τώρα θα έχει κενό 12.000. Ενώ πριν τι, είχε συμπληρώμα. Όχι, λέω να πάρετε εσεί την ώρα να έχουμε δύο ώρε ελληνοφρένα. Σα χαιρόμαστε λίγο παραπάνω. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα σα κάνουμε τη χάρη να χαρείτε. Εκεί θα έχει και μπογδάνο. Έλα, ρε Αποστόλια, αφού δεν ακούω μπογδάνε. Δεν με νοιάζει, εγώ. δεν σε ρώτησα τι ακού. Χαίρεστηκα. Γιατί τέτοια νεύρα. Στα, στα, έτσι. Έτσι. Για, γιατί, ρε Αποστόλια, τέτοια νεύρα, με στεναχωρεί. Η απάντηση είναι γιατί έτσι. Καλά, εγώ σου αγαπάω, αλλά έχει να με αγαπά. Να με αγαπά. Όσο μπορείς να μ' αγαπά. Όσο μπορείς να μ' αγαπά. Πάντα έτσι έγινε από στόλιν Άντε για έτσι Υπότιτλοι AUTHORWAVE Επίση, να πω για τον για το Ρουφιάνο, ήθελα που. Πολύ μη, σα παρακαλώ, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Αχ, αγάπη μου, ναι, το ξέρω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, πες, πες πες μην το χάσει. Λέω, πες, ναι, ναι, λέω, λέω, παιδί μου. Λέω. Λοιπόν, ε, αυτό απλά ήθελα να το ευχηθώ όπω όπως ο Πούτιν στον Μπάιντεν, να το ευχηθώ υγεία. Ξέρει, είναι από αυτά τα. Δεν ξέρει τώρα, επειδή το ευχητείτε λες τώρα απειλή, είναι αυτό, ευχή, είναι αυτό, δεν ξέρει. Αυτά τα σα ξέρω, τα ναι. ναι. Ακριβώ μου. Λοιπόν, φυλάκια πολλά, να καλά. Ναι, γεια σα. Ναι, ναι. Ε, θα ήθελα να μιλήσω με κάποια από τα παιδιά που μιλάει στην εκπομπή. Εδώ, εγώ είμαι ένα από τα παιδιά που μιλάνε στην εκπομπή. Ά, γεια σου, Παλικάρι μου. Γεια σου. Λοιπόν, άκουσα προηγούμενα έναν εκεί πέρα που μίλησε αστυνομικό που έκανε 30 χρόνια λέει. Και εγώ αστυνομικό είμαι, αλλά έθελα να του εξηγήσω του Μαλάκα ότι θα πεθάνει Μαλάκα να μην. Δεν θα καταλαβαίνω. Τι θα μι μιλάτε έτσι, μι, δεν, δεν, δεν είναι σωστό να γίνονται αυτά στη στάνη. Τέλο πάντων. Για πείτε μου όμω, για ποιο λόγο. Γιατί μίλησε πριν και λέει ήμουν 30 χρόνια αστυνομικό, λέει, και βρήκα έναν παλιό και μου είπε ότι το ξύλο στην αριστερά ε, δικαιολογημένα έπεφη και πρέπει αξίζει γιατί δεν το θυμάμαι, Γιατί συνεχίστηκα. Ναι, ναι. Πήγε ποτέ χαμένο. παιδί μου, λέει το ξύλο στο αριστερό δεν πήγε ποτέ χαμένο. Που θα ήθελα να του πω Α, συμμιώνει απ κυρία. κυρία από μέσα. Ορίστε? Συμπληρώνει λόγω η κυρία από μέσα. Ναι, η σύζυγος, ναι. Τα φιλιά ναι. μου. Ναι. Στην όμορφη, σύζυγο. <laughs> Στην όμορφη σύζυγο. Λοιπόν, παλικάρι Αυτό ο μαλάκας μαλάκας, γεννήρχη, ο μαλάκας Αυτό είναι νόμος έτσι κι άλλο. δεν καταλαβαίνει το ζώο ότι αυτό που λέει χτύπησε αυτοί οι άνθρωποι που τράβησαν τόσα. Εγώ έκανα 28,5 χρόνια στη φύλακα. Και, και κατάλαβα, ότι ήμουνα η τελευταία τρύπα, ότι με χρησιμοποιούσαν, κατάλαβα, ότι τα και με και αναγκαζόμουν να κάνω δύο δουλειέ για να ζήσω. Ότι το χρήμα το τρώνε με το τσουβάλι και εμένα μου κόβουν τη σύνταξη. Και αυτό το ρεμάλι, ο συναδελφό μου. Κοίτα που υπάρχουν και μπάτσε με μυαλό, μπράβο. Λοιπόν, και αυτό το ρεμάλι που μίλησε πριν <Τοί> θα πάει να ψηφίσει. Που λέει ότι καλά καλά και βαρούσαν του αριστερού. <Τοί> θα πάει να ψηφίσει αυτά τα κόμματα που του κόψαν τη σύνταξη. <Τοί> αυτό ο Μαλάκα. Έτσι πάει συνήθω. <Τοί> Έτσι πάει συνήθω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το βγάλει να τον ο Γεια. <Τοί> <Τοίχε> yeah. Ναι, καλά, συγκινήθηκε. <Τοίλωση> <Τοίλωση> Πρέπει να κλείσουμε οριστικά εκκλησίες, πρέπει να κλείσουμε οριστικά επιτάφιους, πρέπει να κλείσουμε οριστικά την ίδια την Ορθοδοξία Fuck the Church Ο Ιησούς Χριστός νεκάει, η πέτσα μου σηκώθηκε Λογικό, με όλα αυτά που ακούμε από τον Κυριάκο Βελόπλο είναι λογικό να σηκώνεται η πέτσα ολονόν Ειδήσει τώρα από την ελληνική αστυνομία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 Από COVID-Test θα περάσουν ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα Πάρκερ, μόλις πατήσουν το πόδι τους στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλια, λέγοντας χαρακτηριστικά «Έχω δει το serial Crown στο Netflix και δεν θα συγχωρήσω ποτέ τη συμπεριφορά του Καρόλου προς την αείμνη στην Ταϊάννα». κάνουμε COVID test, ώστε να καταλάβει ότι οι Έλληνες, τους πρίγκιπες τους θέλουμε παλικάρια. Το οφείλουμε στο Βασιλιά Όθωνα και στη Βασίλισσα Αμαλία, συμπλήρωσε με πόνο στο βλέμμα ο κύριος Κικίλιας. Το COVID test στο πριγκιντικό ζεύγο θα κάνει η ίδια η Γιάννα Αγγελοπούλου, χρησιμοποιώντας μπατονέτες από χρυσάφι και πλατίνα. Ο σταθμό του Μετρό Ευαγγελισμό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ασθενεί COVID που πρόκειται να εισαχθούν στο ομώνυμο νοσοκομείο. Με υπουργική απόφαση ορίζεται ότι όσοι νιώθουν συμπτώματα COVID και χρήζουν οσιλία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό δεν θα μεταφέρονται με ασθενοφόρα αλλά θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιούν το μετρό. Θα εισέρχονται μόνοι του στα ειδικά βαγόνια του μετρό και στη στάση Ευαγγελισμό θα κατεβαίνουν όλοι οι ασθενεί. Εκεί οι ειδικοί γιατροί θα του κατευθύνουν προ τη έξοδο του σταθμού και στη συνέχεια, δια της οδού Μαρασλή, θα εισέρχονται στο νοσοκομείο. Έτσι γλιτώνουμε τα ασθενοφόρα, αφού οι ασθενείς θα έρχονται μόνοι τους στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Υφυπουργός Υγεία Βασίλης Κοντοζαμάνης, τονίζοντας ότι οι ασθενείς δεν θα χρειάζεται να κόβουν εισιτήριο. Μετά την Επιτροπή για τον Εορτασμό των 200 Χρόνων από την Επανάσταση του 1821, η κυβέρνηση προχωρά στη σύσταση νέας Επιτροπής. Τη Επιτροπής για τον Εορτασμό 54 Ετών από την 21η Απριλίου. Με αφορμή τη συμπλήρωση σχεδόν μισού αιώνα από την τελευταία Χούντα, η κυβέρνηση αποφάσισε να τιμήσει το ιστορικό αυτό γεγονό, συστήνοντα τη σχετική Επιτροπή. Πρόεδρος τη Επιτροπή διορίστηκε ο ενώ την Επιτροπή Η Επιτροπή απαρτίζουν αρκετά χουνικά από βράσματα, αξιόλογοι <coughs> <coughs> Έλληνε Ευπατρίδε. Η Επιτροπή θα καταθέσει προτάσει για τον εορτασμό τη επαιτίου, οι οποίε μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν παρελάσει, λαμπαδιδρομίε, τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, συλλήψει δημοκρατικών πολιτών και ανακαίνιση των φυλακών στη Γιάρο. Καιρός. Πρώτη μέρα της Άνοιξης θέλετε και τέτοια ε. Δείτε το τώρα πως μας υποδέχτηκε η Άνοιξη. Βάλε γαλότσες. Μόνο γαλότσες και αλυσίδες θέλει. Χιόνια έχει πάνω στη Φλόρινα και μπορεί να αρθούν και προς τα κάτω. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Σήμερα το πρωί βγαίνει ο πρόεδρος των φαρμακοποιών, ο Κώστας Λουράντος, στο ΣΚΑΙ, στην πρωινή εκπομπή, ο Ομοναστασοπούλου και για άλλη μια φορά... Και αυτή τη βδομάδα δημιουργήθηκε θέμα. Εμεί μπορούμε να εξηγήσουμε. Γιατί ο πρόεδρο του Πανελληνίου 30... Συλλόγου σα λέει άλλα. Ο κύριο Βαλμάς, από ό,τι τον ακούσα. άκουσα εγώ χθε, ήταν πολύ θετικό ο άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα δεν λέγεται Αμπαλαμά, λέγεται Βαλτά. Αυτό Λέ, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθείτε να βάλετε λόγια σε μένα που δεν είπα και προσπαθείτε να, να φέρετε μια συζήτηση όπω τη θέλετε εσεί. Εγώ δεν ανήκω στου πρόθυμου. Ναι, Εγώ εντάξεις, δεν ανήκω σε αυτού οι οποίοι εξυπηρετούν. Ακούστε, ακούστε, ακούστε, ακούστε. Μέχρι εδώ έκανα μία υπομονή, διότι πραγματικά χθε το Λουράντο, βράδυ κάνατε μία ατασταλία άνευ προηγουμένου. Λοιπόν, σηκωθείτε και φύγετε από τον χώρο που σα φιλοξενεί αυτή τη Τι στιγμή λέτε και που τον λιγνιδονίζετε χθε. Δεν θα σα πω προσωπικά μαζί σα. Εσεί έχετε προσωπικά με τον Γιάννη. Στην πεντροπή σα έχετε θράσο να μιλάτε για του πολίτε και έχετε θράσο όταν εσεί έχετε πάρει χρήματα από του πολίτε μέσω του καθεστώτο. Εμεί μιλάμε για χρήματα Γεια σας. Γεια σας, κύριε, κύριε πολύ. Φύγετε αμέσως από το φαγητό μου Γιατί εγώ αυτός λυπάμαι για οποίο σας βγει ξέρω πάρα πολλά χθες, χρόνια εγώ Σας ακούστε, ξέρω, πολλά ξέρω χρόνια και, εγώ, και λυπάμαι εγώ, για αυτά που λέτε επειδή ξέρω εγώ, δεν, είναι λόγος, ξέρω εγώ, δεν είναι λόγος ξέρω κάτι. Δεν είναι λόγος συνδικαλιστή αυτός Είναι λόγος μίσου Γιατί αποδεχτήκατε την πρόσκληση που σας απευθύναμε Κύριε Λουράντο χθε το βράδυ Πότε την απευθύνατε Από το μεσημέριο Όχι το βράδυ Μετά από αυτά που είπατε εσείς Από το μεσημέρι και όχι το βράδυ Να λέτε την αλήθεια στον κόσμο Είχαμε κλείσει ένα ραντεβού κύριε Λουράντο Να έρθουμε Έχετε να μιλήσουμε αλήθεια. για τα πότε, τεστ νέοι όχι μεσημέρι, πότε, πότε, πότε, πότε. Το μεσημέρι χθες Και μα είπατε να μην να έρθουμε που Επειδή που έτωχε μια άποψη αυτά, δηλαδή Αυτά Ακούτε Αυτά που κάνατε το βράδυ αυτά, ντροπί σας, ντροπί σας. Εντάκ, αυτά που κάνατε το βράδυ αυτά που κάνατε το βράδυ επιτρέπουν. Γεια σας. Προφανώς δεν θέλετε σοウ, εντάκ, εντάκ, να γυμμερώσουμε τους πολίτες και θέλετε πελάτες σας. Αποχωρείστε αμέσως. Καλημέρα σας κύριε καλημέρα Λοιπόν όχι τώρα κύριε όχι τώρα δεν θα μιλήσετε δεν θα είστε να μας κύριε Κάνατε το σόου σας. χαρά. σε διάλειμμα. Τι να Πολλά μπορεί να πει. Βλέπω σε λίγο καιρό στα παράθυρα να βγαίνει μόνο η πελώνη ο Πέτσας και ο συνδικαλιστής αστυνομικός που κάθε πρωί έχει στασίδει. Λάος τώρα μέρος δεύτερον. Να πάω στον γιατρό εγώ, να γράψω με το καρότσι. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, έλα, πες το... Γεια σας, να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ναι. Ε, με ένα κοντικό που θα σα δώσω να μου πείτε ποια εμβόλια είναι να κάνω. Βεβαίω, πείτε μου. Ναι, 0056. 0053, ναι. Όχι, okay, 56. Α, άκουσα εγώ 75, ναι. Α, όχι. Λοιπόν, 0056. Ναι. 69. Ωπα, ναι, ναι, ναι, 69. 76. 76, ναι. 92. 69, είπαμε πριν, ναι. Με μπερδεύετε τώρα, όχι. Εγώ τα γράφω. Μισό λεπτό, περιμένετε. 0056. 0056, πάμε πάλι. 69. Όχι, έπεσα. 69. 69, ναι. 76. Το άκουσα. 11. 11, ναι. Πού και βγαίνω, μισό λεπτό εκεί να δω, τάκ, ναι. Το ρώσικο θα κάνετε, το Sputnik. Το ρώσικο, ναι. Είναι, είναι, είναι καλό αυτό. Πολύ καλό, πολύ καλό, να, πολύ σε, καλό. καλό. Είναι σε σχήμα σφυροδρέπανου όμω. Σε, σε, σε τι, σε Δεν είναι τίποτα πρόβλημα, εντάξει. Απλά θα κάνει okay. τα ημοπετάλια. θα γίνουν μετά σε σχήμα σφυροδρέπανου. Να σα πω κάτι, μπορώ να αλλάξω το ε, ε, να το κάνω τέτοιο. Ποιο θέλετε. Να το κάνω τη Τη Πάιζερ, Όχι, δεν δε γίνεται. Φάιζερ. Φάιζερ, ναι, έχετε, έχετε χρεωθεί για κομμουνισμό εσείς, θα γίνετε πάτε το, το, το, το ροσκ, τη ροσκ και αρκούδα. Να σας πω κάτι. Ναι. Τώρα δεν κάνουμε, δεν κάνουμε ασία γιατί εγώ νήκω στην επαφή ομάδα. Α, ναι. ωραία. Θα περάσετε ναι. να σας εμβολιάσω εγώ. Εσείς ποιος είστε. Ο γιατρός. Ναι, στην Αμαλιάδα μου πάνε θα εμβολιαστώ. Στην ποιος... Αμαλιάδα, ναι, ο γιατρός είμαι εγώ. Ο γιατρός της Αμαλιάδας. Ναι. Εσύ... Να σας περάσω την έν κάνει τα εμβόλια. Εγώ τα κάνω τα εμβόλια. 10... Την περνάω 10... την ένες. Την 10 Απριλίου έχω το εμβόλιο να κάνω. Εγώ. Με ενευριάζετε τώρα. Με συγχωρείτε κιόλας. Θα περιμένω 10 Απριλίου να σας το βάλω. Πού να μου το βάλετε. Όχι. στο ποπό! Γίνεται στον ποπό αυτό το ρόσικο πο πο πο πο πο πο πο πο πο πο ναι. Και πο πο πο και πο πο πο πο Ε, <γσική> <γελίδε> Όχι είπα, καλέ, σιγά, σας παρακαλώ. Εμίγιατρό. Επιστήμον δόκτωρ ποιούτσα. Πώ? Το αιωδί εγώ για το εμβόλιο. Εγώ είμαι, αιωδί είμαι, ναι. <στοιχεδε> δεν θέλω το ρώσικο, θέλω τη Φάιντερ το εμβόλιο. Δεν μπορείτε να διαλέξετε κυρία μου, λυπάμαι. Θα το φάτε στον κόλο το ρώσικο. Όχι, δεν θέλω να κάνω τον κόλο, θα τον βάλω Okay. Οκ. Καλά, εγώ δεν έχω θέμα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο, δεν τρέπετε λίγο. Εγώ, σας παρακαλώ κύριε, μιλάτε στον γιατρό με σεβασμό. Ναι, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εγώ κοροϊδεύει. ελάτε να στο το βάλω να σου πω ποιος κοροϊδεύει τον κόσμο. Όχι, θα σου βάλω εγώ κανένα τίποτα άλλο. Ελάτε, θα σα το περάσω εγώ πριον, ο Κορδέλα. Δεν ξέρεις, τον άνυμο. Από το κύτω, ρε. Ωραία Γεια σου, είμαι, αποστόλη μου. Ήθελα να σε ρωτήσω μόνο το τραγούδι που έβαλες στην Παρασκευή που λέει το του, -του Τι, ποιοι το παίζουν, Ποιοι, πιανόν είναι αυτό, Είναι ένα παλιό συγκρότημα που μα το είχαν στείλει που λέγεται Πνίχτε Λούγκρε στα κουνέλια. Α, καλό. Το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα όμως Ωραία, δεν πειράζει Αυτό ε, είναι πάνω από 10, 15 χρόνια. Φαντάσου, εντάξει, εντάξει. Α, σε ευχαριστώ και σε ακούμε και συγχαρητήρια και είσαι πρώτο, έτσι. Το τούτ είναι μικρό, να στο βάλω στο τούτου.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 Στο μεταξύ, καθώς συνεχίζεται η αντεπίθεση στον ιό, η κυβέρνηση ενισχύει δραστικά το ΕΣΥ με έμφαση σε πίνακες ζωγραφική που έχουν ως θέμα την επανάσταση του 1821. Η κυρία Πελώνη τα λέει αυτά. Πριν από μας και μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε εκπομπή ο συνάδελφο, εκλεγμένος βουλευτής, εθνοπατέρα Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Την προηγούμενη Τετάρτη ήταν η τελευταία μέρα που έκανε εκπομπή, γιατί με κορονοϊό. Το ανακοίνωσε ο ίδιος δύο μέρες μετά. Εμείς εδώ ειδοποιηθήκαμε αμέσω. Σιρήνες σημάνανε. έκαναμε όλοι τεστ, ξανά τεστ. Εγώ έχω κάνει και αρκετά γιατί μπαίνω αμέσως μετά από τον συνάδελφο. Κάθομαι στην ίδια καρέκλα. Πιάνω το ίδιο ποντικάκι εδώ στο, ε, στο PC. Ε, το ίδιο μικρόφωνο κτλ. κτλ. Τα απολυμμένω όλα αυτά. Τα κάνουμε και πριν τον COVID. Επειδή όπως αναφέραμε πρέπει να φύγει Ο η Μπογδανίλα, έτσι το λέγαμε εδώ, αλλά τελικά ωφέλησε αυτό μάλλον και για τον κορονοϊό. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε πάθει τίποτα εμείς μέχρι στιγμή, χωρί να ξέρει κανεί βέβαια. Έτσι λοιπόν το ανακοίνωσε ο ίδιο Στην Παρασκευή στα social media, έγιναν σχόλια από κάτω και χθε βγήκε και στο Sky να πει πώ ακριβώ κόλλησε τον ιό. Δόξα το Θεό και ο Γιάννης Κατεβάσατε, κατεβάσατε μασκά. Όχι ήρθε ένας άνθρωπος επάνω μου επιθετικά να με αγκαλιάσει και να με ασπαστεί Και τέλος πάντων ήταν μια κατάσταση από αυτές που δύσκολα τι ελέγχει. Και έτσι έγινε Εκδήλωσε σταβασμού υποθέτω και Μην τελικά είχε έχω... τον κορονοϊό Η, αγα... Η αγάπη του κόσμου κύριε Κουτρά Μάλιστα Περαστικά και από εδώ λοιπόν Νάτι μπορεί να πάθει κανείς από την αγάπη του κόσμου Δεν είναι πάντα καλή όταν έρχονται κατευθείαν πάνω σου Να σε αγκαλιάσουνε Ε, Λεβέντης τώρα, θυμάται, ένδοξε στιγμές και κάνει και παρομοιώσεις. Εγώ την περίοδο αυτή, αν θέλετε και να σας εξομολογηθώ, θυμάμαι σαν να βρίσκομαι στο Πολυτεχνείο και να αγωνίζομαι κατά της Χούντας. Το ίδιο είναι. Και τότε μοίραζα προκηρύξεις φο, με φόβο μήπως με δίκανας αστυνομικός και τότε τύπο να τι προκηρύξει αυτές ε, σε παράνομους πολυγράφου. Τώρα στις μέρες μας ποια είναι η αντίσταση. Ποια είναι η αντίσταση. Το φίδι από την τρύπα θέλει να, θέλει να, το, βγάλει, να το βγάλει ο Λεβέντης. Θέλω να σα μείνει η εικόνα ότι στη Χούντα ο Βασίλης Λεβέντης σε παράνομους πολυγράφου τύπωνε ε, προκηρύξεις. Αν υπήρχαν τότε προκηρύξεις υπήρχαν πολλές, δεν υπήρχαν οι άλλες οργανώσεις. Ήταν ο Βασίλης Λεβέντης σε κάτι υπόγεια με τον πολυγράφο τον παράνομο τύπωνε, μοίραζε και είχε δώσει τον αγώνα του για το... Πολυτεχνείο όλοι το ξέρουν αυτό και Από δω στα σχετικά αφιερώματα Δεν εντάσσεται και η προσφορά του Βασίλη Λεβέντη Είμαι σίγουρος για την νίκη που έρχεται Είναι δύσκολο το έργο Γιατί είμαστε τελείω κομμένοι από τα κανάλια Και κάνουμε έναν αγώνα σας είπα σαν να είναι χούντα Και έχουμε και πάνω απ' όλα υγιείς θέσει Οι οποίες δίνουν προοπτική στη νεότητα Που είναι η νεότητα Στο κέντρο της ψυχή μα. Και στο όνομα τη Νεότητα θα κερδιθεί ο αγώνας. Και αυτή η δεύτερη νίκη, η πρώτη ήταν του Σεπτέμβρη του 15, αυτή η δεύτερη νίκη τώρα των ερχόμενων εκλογών, θα είναι το σύγχρονο πολιτικό θαύμα. Να μιλήσει και με τον Μόρφο Κάτω. από την Κύπρο, γιατί και αυτός μιλάει για κάτι θαύματα και με τη Λούκα, η οποία μας πήρε χτες. Όλοι αυτοί μαζί, από όλους αυτούς και από αυτό το αισιόδοξο που βγαίνει από όλους αυτούς σας αποχαιρετούμε για σήμερα, αύριο θα τα πούμε μαζί με τον άλλον, θα κάνουμε σαν εκπομπή πέμπτης λόγω της 25ης μεθαύριο. Τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο και μεθαύριο. Γεια σας. Αποστολή. Η εκπομπή τη Τετάρτη το έχει σπάρει χαμπάρι ότι στο YouTube είναι μισή. Όχι, γιατί νομίζει ότι κάθομαι να ξανακούω τι εκπομπέ. Ναι, αλλά για τσεκαρέτο λίγο, γιατί μάλλον είναι κομμένο το πρώτο μέρο που είναι η συνέντευξη με τον Άρη. Ενώ στο Soundcloud είναι ολόκληρη, στο YouTube είναι κομμένη. Για τσεκαρέτο. Μπορεί να είχε δικαιώματα τη ελληνική αστυνομία. Για δες το αυτό που σου λέω, Τετάρτη 17. Η κυβέρνηση άρα πάντω τιμάει την 25η Μαρτίου. Ναι, ναι. Ότι είναι τιμημένη η κυβέρνηση αυτή είναι τιμημένη. Το σύνθημα βέβαια. Το ελευθερία θάνατο το λέει. Έχει βάλει ο φιλελευθερισμό η θάνατο. ή κέρδη των αφεντικών η θάνατο. Αλλά το τιμάει. Το τιμά, το τιμά. Δεν πειράζει. Θα κάνει επίταξη του γιατρού, του σε αυτά σε πόλια και όποιον έχει γιατρίο πνευμονολόγο που έχει και πέντε ασθενεί. Αλλά τα νοσοκομεία ιδιωτικά δεν ξέρω. Μην του πειράξουμε. Ωραία βγαίνουν. Θα το κάνανε. Έχουν όλη την καλή πρόθεση. Υποψιάζομαι ότι Χρησιμοποιήστε ιδιωτικά νοσοκομεία για να κάνει φιέστε για την 25 Μαρτίου, γι' αυτό οπότε του δικαιολογώ. Τι φιέστα, με νεκρού. Να ορίστε, έχουμε <laughs> και τώρα νεκρού, 200 <laughs> χρόνια <laughs> μετά. Είναι ο τύμβο, ναι, ναι, ο <laughs> τύμβο. Τι τίμπος. να πει, 200 <laughs> χρόνια νεκροί. Μπράβο μα. <laughs> <laughs> να σου πω, ένα άλλο τώρα άσχητο. <laughs> δεν ξέρω αν είδε εκεί πέρα τα like του μισοτάκι που ανησυχούσε που δεν έπαιρνε like και βρεθήκανε εξαφανισμένο. Καλέ, του κόψαν το, το, το, το τη φατσούλα, την τη, τη, τη, νευριασμένη. Απ' τι κόψανε όλοι. Είδε εκεί πέρα ότι του κάναν κάτι like, κάτι τύπη από το Ουαγκουντούγκου, από την Ινδία και την Ευρώπη. Αρχίσα να το κατηγορούν τον άνθρωπο ότι είναι πληρωμένα και ψεύτικα προφίλ. Άντε, καλέ αλλά... τι είναι, προφίλ του Άδωνη. Άλλο αυτό, άλλο, αλλά... το ένα, αλλά... άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πληρώνουν δε αυτό τα μπουτσα λεγόμενα του έτρου λογαριασμού να πετούν λάσπι! Άκου να δει τώρα, άμα πα σε ανάρτηση του Βαρουφάκη που είναι πολιτικό αντίπαλο, έχει χίλια και 300 άγκριοι φατσούλε. Αυτέ οι 300 φατσούλε είναι πάλι αυτή οι τύποι από το -Που του Ουαγουτούκου, από την Ινδία, από την Νεπάλ και κάτι τέτοια. Οπότε δεν είναι ότι είναι φαντάσματα του αλλά απλά έχουν άποψη για τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα. αυτό είναι η μαλακιά. Οι ρόπε, ρε οι ρόμπες, δεν δε φτάνει που πληρώνε για like στον εαυτό τους, πληρώνε και για άγκριοι φατσούλες στους αντιπάλους τους. δεν παίζω τι Θα μπορούσα να πω ένα στοίχο από ένα ελληνικό πανκ συγκρότημα. Ναι. Αυτή είναι η Ελλάδα, η χώρα της πουστιάς. Ευχαριστώ. Μάλιστα, μπράβο. Ελληνοφρένια δεν είσαι. Ναι, ναι, είμαι, είμαι. Τέλεια, ευχαριστώ. Άντε, για. Έλα, δε παιδί μου, πού σε βρίσκω. Εδώ στο τηλέφωνο μου, με πήρε. Μπράβο. Να σου πω ε, δύο πραγματάκια, αγαπητή Αποστολή. Η, η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει δίκιο που λέει: Δεν υπογράφει κάποιο Υπουργό Δικαιοσύνη για να διεκδικήσουμε τα λεφτά αυτά που μα έχουν εκλέψει οι Γερμανοί φίλοι μα. Ή το ξέρει αυτό το θέμα. Δεν το ξέρω το θέμα, ενημέρωσε με. Λοιπόν, <coughs> είχε βγει προχρέ στην τηλεόραση και είπε αυτό το πράγμα ότι κάποιο Υπουργό Δικαιοσύνη ποτέ από τα παιδιά τα Μας, το δικά τον βρήκαν να το διώξουν του, και, και στρίψει κανένας τίποτα κανένας Ενώ το, τα λεφτά εκείνα εκεί που πληρώνουμε εμείς που Μας κόψανε τις συντάξεις Μας κόψανε τα δώρα μας κόψανε... Κάτι θα κάνατε λυπάμαι ε? Κάτι θα κάνατε λυπάμαι Τι Ήταν δίκαιο έγινε είχε... πράξη Ήταν δίκαιο Και έγινε πράξη. Απλά, απλά δεν είμαστε, δεν είμαστε όπω είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόπουλο που πρέπει να του λέει τα δάνεια, να τα διαγράψουν. Ε, το είστε ίσα και όμοια τώρα, αλήθεια. Ναι, αλλά εσύ από αυτό περνάει από το μυαλό σου, ότι είσαι είσα. και όμια. Σίγουρα όχι. Ναι, σίγουρα όχι. Αλλά να πει αυτό το, το, το, το γλίφτη τον άγονι. Ναι, πρέπει να μπορεί να πάρει τηλέφωνο για να προκαλέσει την πληρωμή του χρέου. Ότι να μην βγαίνει πιο πολύ, να πούμε γιατί. Ε, Ζημιά κάνει στον κόσμο, όχι μόνο από τα έργα του και από αυτά που λέει, δηλαδή μας έχει εξαγριώσει αυτός ο άνθρωπο, παιδί μου. Να, βράδυ... καλά, Πώς το να αντέχετε. Μην εξαγριώνεστε τόσο. Έχει το βράδυ αγόρισμα ασυλίας, σας είμαστε ενωμένοι. Α, είμαστε ενωμένοι. Mm. Είμαστε όλοι μπάτσι γουρούνια βολοφόνοι. έτσι. Δεν ταιριάζει, αλλά οκ. Okay. <ΣΣ>